Κίβο, έβλεπες, γι' αυτό άρχισε να απαντήσεις Ναι, τσουρέκινη λέξη Αλήθεια? Η μία ή η άλλη δεν την βρεις, οργαμόλτο Έχω βγάλει τα 500 ευρώ τα άλλα Συγνώμη δεν... Δε, δε, δε. <laughs> Συγγνώμη που σε διέκοψε Δεν πειράζει, αν μπορείς να βοηθήσεις όμως ε, Κάνε ένα αναγραμματισμό με τα γράμματα τσουρέκι Τι άλλο βγαίνει Α, Δεν μπορώ τώρα να το σκεφτώ Θα σε αποσχολήσω για λίγο Α, Άντε, τέλειο, ναι Έχουμε και Κάθεση και απαντά στον κάθε μαλακά που σε παίρνει και σου λέει ότι για το γάμο. Και τι θα πει άμα ρωτήσει που είναι η μαμά, και που είναι το ένα και που είναι το άλλο. Να πούμε. Κλείσου το στιμά, στείλ του το διάλογο. Δεν μπορώ, εγώ είμαι δημοκρατικό. Θα να πει ας... ο καθένα ας... την άποψή του. Α εκτεθεί yeah. από μόνο του. Τι θα κάνουμε τώρα. Ε, όχι, να, να του ρωτήσει εσύ. Άμα ρωτήσει το παιδί μαμά που πάει ο μπαμπά στο βράδυ, γιατί βαράει αυτού του ανθρώπου που είναι μελαμψή. Τι θα απαντήσει στο παιδί. Για πε μου. Θα το... Είναι αυτά που δεν ξέρει να απαντήσει. Γιατί για να βαράει το μελαμψό κάτι φοβάται από το μελαμψό. Κατάλληλα. Okay. Κάτι φοβάται γιατί ε, ο μελαμσός Όπως ε, ίσως έχουμε ακούσει από φίλους Είναι πιο πρικισμένος Κάτι φοβάται από το μελαμσό Ο μπαμπάς Χρυσά, Αυγίτης, που πάει και τον χτυπάει Αποστολή Άρα πάλι δεν έχεις μια εξήγηση Κάθε φορά που σε παίρνω να κάνω μια σοβαρή. Και τι να του πει παιδί μου η μαμά Ο μπαμπά είναι μικροτσούτσινο <σχεδιά> και πάει και το ρίχνει εκεί. Δεν ξέρει πώ να το αποδείξει. Φρέ. Βάζει φώτα νέων στο αυτοκίνητο Ά, και πάει και χτυπάει <σχεδιά> του μαύρου. Τι μου τα λε εμένα να τρολάρεις αυτού, έτσι να πούμε. Εκεί απάντα σοβαρά. Τώρα που σε πήρα να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση, με τρολάρεις. Άλλο είναι το άγχος με εμένα. Τι θα πούνε σε καμιά δεκαετία χρόνια στου πατεράδε του μέλλοντο, στα παιδιά του. Που θα έχουν απορίε. Τι θα πούνε <σχεδιά> που θα είναι όλοι ξηρισμένοι. Τα στέρνα, τα, τα μπουτια, οι γάμπε. Εκεί τι θα πούνε. Μαμά ο μπαμπά. Δηλαδή, εκεί τι θα πούνε στου νοικοκυρέου του μέλλοντο. Αποστόλη δεν ξέρω τι θα πούνε τώρα στου νοικοκυρέου του. Εγώ σου λέω ένα πράγμα. Κλείστε στο τηλέφωνο. Έχουν βουλώσει όλοι οι πιτέδε. Έχουν βουλώσει τα συμφώνια από τι τουαλέτε όλε μέσα στην τρίχα. Άισε στο διάλογο, πια δεν έχει μείνει τρίχα πάνω. <laughs> Αφήστε <laughs> λίγο, είναι αλλιώ, είναι άλλη αίσθηση. Δοκίμασε. Χάιδεψε το χέρι σου με τρίχα και μετά ξυρισέ το. Πιο πολύ σε καμπανόν με τρίχα. Δεν είναι, δεν είναι. Η αλήθεια είναι εγώ μια φορά που. Έχω δοκιμάσει τα πάντα. Α, κάτι φιλαράκι αν ντε Και κούλι. Έλα, ρε Μούρι. Ελά, ρε Μούρι, το βρήκα. Έλα, έλα ρε έλα, έλα, σωστή, σωστή. Ευχαριστώ. <laughs> έχει χίλια ευρώ, αλλά δεν έπρεπε να πάρει μένα, Μωρή. Λάθο τηλέφωνο. Εκεί έπρεπε να πάρει στον αντένα, να βγάζει χίλια ευρώ. Θα μπορεί εσύ να το πει και θα το μοιραστούμε, θα μου βρει τα μισά. Δεν μπορώ. Από μένα το μόνο που έχει να πάρει είναι χίλιε και μία νύχτε. Οww. <laughs> Καλό, έλεγε. Για... <laughs> σε βασικά η αποστολή για τον. Α το βασιλικό αυτόν να είναι που πήρε τον θείο αυτό να είναι για το σύ... τον νοσυνήθωση Λοιπόν ο σύντροφος δεν μας τα λέει καλά να του τις Έτσι Γιατί αν ακούγαμε την εκκλησία των χριστιανών αυτό να ναι, Ακόμα τα κοριτσάκια θα σφαγιαζόντουσαν διεκτρώσεις οι θα γινόντουσαν στα χασάπικα. Τότε και με τι εκτρώσει τα ίδια δεν έλεγε η Εκκλησία. Τα ξέχασε. Από εκεί και έπειτα α του μαζέψει το κόμμα κάποιου ανθρώπου. Σε μπάση περιπτώσει που βγαίνουν και λέω ο το κοντό του και το μακρύ Καλά, τώρα του... δεν είναι υπεύθυνο οποιοδήποτε κόμμα για κάθε μακριά που θα πει ένα. Αυτό εννοείται. Mm. Αυτό εννοείται. Αλλά ρε Αποστόλη, εντάξει πια αυτή αρτηριοσκλήρωση. <Κιλήσει> Απόστολε. Τι. Δεν είσαι ο Απόστολο. Ποιο είναι, ώρα, λέγε. Δεν είσαι ο Απόστολο. Μα έχει η Spokesperson, τι θα κάνουμε. Τι? Η Spokesperson. Τι είναι αυτά που λε, καλέ. Είστε ο Spokesman τη Νέα Δημοκρατία. Η, η Spokesperson, άμα θέλει. να Spokesperson, ωραία. Ωραία, λεφέ, μην είναι εκεί, όχι, ε. Είσαι πεπισμένη ότι είσαι κάνει λάθο, εσύ. Το να λε μαλακίε, ακαταλαμπίστηκε, δεν μπαίνει το μυαλό σου. Λέγε καλέ. <ΣΣΣΣ> Περνάει τελικά. Λοιπόν, κοίτα πώ πάει τώρα η το πράγμα. Πώ πάει, Ο αντιεξουσιαστή Γεωργάκη μα έφερε το σύντροφο σοσιαλιστή Βαγγέλη. Τι τον λε, Ναι, ναι, σοσιαλιστή ο Βαγγέλη. Ο σύντροφο Βαγγέλη μα έφερε το Σαμαρά. Σοσιαλιστή με ήττα, γιατί τα χαράτσια που είχε επιβάλει ο Βενιζέλο, μόνο ληστεία τα λε. Για πε τώρα παρακάτω. Έτσι, Σοσιαλισμό έτσι. δεν τα λε, πε. Ο σύντροφο Βενιζέλο μα έφερε το, το Σαμαρά. Ο Σαμαρά μα έφερε τη Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή θα μα φέρει τα τάγματα εφόδου και τι ομαδικέ εκτελέσει. Μήπω τελικά λέω εγώ τώρα για όλα αυτά αυτή η γαλατζή αριστερά, ρε παιδί. Μου. Και να ξέρει κάτι ο λαός ότι η δημοκρατία δεν είναι αυτή που με την ψήφο σου πάντα χορηγεί στην εξουσία Είναι αυτή που την αφαιρείς κιόλας στην εξουσία Ας το καταλάβουν όσο είναι νωρίς Αν και το σύνθημα νομίζω δεν θα έπρεπε να είναι Γιώργο γέρα να πέσει δεξιά Για πες Γιατί είδα και τον άδωνι έγραφε χθες ναι. ότι φωνάζαν οι αυτό το σύνθημα προς τον Γιώργο Ο οποίος ήταν ένας από τους τρεις αρχηγούς που διόρισαν τον Άδωνη Ναι, ναι, Υπου... ναι, ναι. Υφυπουργό Το είδα, ναι Βέβαια, προφανώς η ένσταση του ήταν αυτή Όχι Γιώργο Γερά να πέσει δεξιά Γιώργο Γερά να πέσει ακροδεξιά Όπως είναι ο Άδωνης Η ένσταση του αυτή ήταν, που δεν τον είπε ακροδεξιό Ναι. Παρακαλώ. Απόστολε. Έλα. Έλα, αφού δεν είσαι όπω. Επειδή είμαι, Μωρήτο, η ώρα μα άλυσε. Εσύ όπω είμαι. Τι πρέπει να κάνω για να το δείξω. Απόστολε, μου δεν ξεγνώρισα. Ή... Δεν με γνώρισε, θα ακούσει τον Πινελίκη για να με γνωρίσει. <στο> Λέγε τι θε. Λοιπόν, Απόστολε, ξέρει τι έχουμε ξεχάσει. Τι. Με τι υποσχέσει του Τρελαντώνη. Συμβάζει τη συνέντευξη που είσαι εδώ στον Πρετεντέρη. Είπε ότι το καλοκαίρι θα έχουμε δωρεάν Wi-Fi. Όχι, δεν είπε το καλοκαίρι. Είπε μέσα το 2014. Δεν τέλειωσε ακόμα. Μην βιαζόμαστε για να κρίνουμε. Εγώ σήμερα μπορώ να του υποσχέσω ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi, ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο. Πέθε ότι θα έχουμε δωρεάν ίντερνετ. Μεχτα τέλει. Μπορεί να έχουμε, περίμενε. Και ε, λοιπόν, σου πω κάτι δεν έμεινε. Κράτα, μικρό καλάθι. περίμενε, περίμενε θα τα κάνει. Λοιπόν, Απόστολ, Είχε ε... υπολογιστή αυτό από τότε. Σου λέει μέχρι το τέλο του 14 κυβέρνηση, εμεί δεν θα είμαστε. Λοιπόν. Πρέπει να είναι πολύ μεγάλο ΣΥΡΙΖΑ και ναι. ο λαό για να μα έχει μέχρι το τέλο του 14. Οπότε ε, τα έλεγε, εκεί τσάμπα είναι. Ε, ότι ελπίζουμε και στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, κατάλαβε. Ναι, έτρεξε και 800.000 θέσεις. Εγώ τι δεν τη κάνω τις 800.000 των ανέργων που έτρεξε να βρούνε δουλειά όταν δεν μου δίνει δωρεάν ίντερνετ που μου έταξε. Τι να το κάνεις μόνοι το ίντερνετ, να το βάλει πού. Έχει κατσαρόλα ίντερνετ Έχει πάνω. Πίσω. Όχι, ήξερε και από ίντερνετ. γνώμη, είπε 250.000 θέσει εργασίε στον τουρισμό. Είχαμε φέτο. Εφέσεις... Στον τουρισμό. Πύρω τουρίστε, 250.000 θέσει εργασίε δεν είδαμε. Στον τουρισμό εννοεί. Δεν καταλάβατε. Τόσοι Έλληνε που φεύγουν έξω βρίσκουν δουλειά. Τι κάνουν έξω, όχι δεν το λέμε μετανάστευση όπως παλιά, έχει προχωρήσει η κοινωνία. Τουρισμό, Να σου πω κάτι... βοήθησε τον τουρισμό. Στο... Οπότε οι Έλληνες που βρίσκουν δουλειά στο εξωτερικό που δεν είναι και λίγοι, είναι... βοηθάει τον τουρισμό σαμάρα. ορίστε. Μια προστολή. Ναι. Να σου ζητήσω μια αφιέρωση? Τι? Αυτή εκεί με τις τράπεζε. Το τραγουδάκι το ωραίο που λε, που καίγονται. Τα σούπερ μάρκετ θα αδειάζουν αυτό. Αυτό, αυτό. Τρέπομαι, μωρέ, είμαι σεμνό, δεν το βάζω. Έλα, καλέ. Έλα, μωρέ, καλύτερα. μπορώ να το τραγουδίσω εγώ λίγο με αυτή σαν καπέλα. Ακόμα καλύτερα. Όλοι στου δρόμου θα μαζέπονται. Τρέπομαι, τρέπονται. Δεν μπορώ. <laughs> Καλά, κάνω ό,τι μπορώ. Καλά, θα κάνω, ότι μπορώ, θα προσπαθήσω. Εντάξει. Επιμένει. Επιμέ... Αφού επιμένει. Όταν οι τράπεζες τα καίγονται Τα σούπερ μάρκετ Θα βιαζουν Όλοι στους δρόμους Θα μαζεύονται Κι οι θα μας Τρομάζουν Παραγγελιά Πσυνάκης Μενιζέλος Θα βάλεις ε, το μπσυνάκι που λέει Μια παρανοϊκά που λέει πιπές Με εδώ το Μενιζέλιο να λέω Ότι αύριο δεκάρτη θα μιλήσουμε για το πως Θα πες τεξιά Πσυνάκης Και θα κλείνεις με το Βενιζέλο και το Απολύτω. Και ο Μουρλαού να έρθει, είναι μια παρανοϊκά που λέει οι Πίπερ. Θα την αντιμετωπίσουμε κανονικά. Θα μιλήσουμε Τετάρτη για το πότε και πώ θα πέσει δεξιά. Μπορεί να σα φαίνεται αυτό λίγο υπερβολικό και λίγο ίσω μαλακία. Απολύτω! Απολύτω! Όταν θα παίζουν τα ραδιόφωνα, μόνο χαρούμενα δραγούδια. Και στα καμένα θα φυτρώνουνε Τα ωραιότερα λουλούδια Δεν μου λες μια χάρη για την παρασκευή μια παραγγελιά Και να κλικούνε Γεια σας Γεια. Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Παλούρδο Ο ίδιος, ναι, ναι Μα ακούτε Παρακαλώ Μα ακούτε Ναι παρακαλώ, πείτε μου ποιος είναι Θα τηλεφωνώ εκ μέρους του τίγρη του Παναγιώτη μου Αν δεν στο τηλέφωνώσα Τι θα θέλατε Παλούρδο, ναι Ακούτε, ε. Εγώ σας ακούω. Ε, γιατί δεν μου λέτε, πείτε μου. Σα λέω, δεν με ακούτε, μ είπατε μάλιστα. Είπατε τον κύριο Τσίγκρι παρακάτω. Μάλιστα, είμαι καθηγήτρια αγγλικών, μου είπατε. συγχαρητήρια. Μου είπατε ενδιαφέρεστε για τις κόρε σας. Για τις κόρε μου, ναι. Μάλιστα. Θέλετε μάλιστα. να αγοράσετε μια. Δεν σας καταλαβαίνω. Τι δεν καταλαβαίνετε ακριβώς, δεν είστε καθηγήτρια αγγλικών. Ναι. Θέλετε να αγοράσετε μια κορή. πουλάω. Την κόρη Καραμπό, κύριο.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 Έχουνε κάνει ή δεν έχουνε κάνει τώρα. Αυτό που μου απαντήσατε, που με ρωτήσατε. Ξέρετε κάτι, ε, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο και έχω μάθημα. Θέλετε να συνελέγξετε. Πείτε μου λίγο πόσο πάει η ώρα να ξέρω πάνω κάτω που πέσουν οι τιμέ. Μα δεν πρέπει να με ακούτε. Πάνω κάτω, μια, ένα, ένα ευρώ τιμών. Πριν χάσουμε το ευρώ, να μάθουμε το ευρώ των τιμών. <laughs> Δεύτερο χιμόρ. <laughs> Πείτε μου ένα ευρώ να ξέρω πάνω κάτω, κυρία μου Αγγλικού. Ναι. Καταρχάς δεν είμαι αγγλικού. Είμαι καθηγήτρια αγγλικών. Εντάξει τώρα εκεί θα τα χαλάσουμε. Αγγλικά δεν διδάσκεται. Και αγγλικού αγγλικά λέει και καθηγήτρια αγγλικών τα έγια λέει τώρα. Καταλαβαίνω. Είπαμε να κάνουμε χιμωράκι αλλά μιλάνε πέντε λεπτά και δεν έχουμε συνεχίσει. Εγώ σα λέω πώ θα πάει η ώρα και δεν μου λέτε. Θα σα εξήγω, πηγαίνει αναλόγω με το εταιρεία. Ωραία. Άλλη τιμή παίρνω στο Junior Ray και άλλη τιμή παίρνω στη Lower. Και καλά lower είναι και πιο μερακλήτε. Να σα πω. Επείτε μου λίγο, έρχεστε στο χώρο μα ήρχομαστε εμεί στο χώρο σα. Εγώ έρχομαι. Στο χώρο μα. Ωραία, ελεύθερα πια σήματα. Ορίστε. Ελεύθερα πια σήματα. Δεν σα καταλαβαίνω. Συμπουκάκι, πισου κολητό, στα γόνατα. Είσαι μεγάλο μαλάκα εσύ αγόρι μου. Είσαι πολύ μεγάλο μαλάκα. Καλέ, στα αγγλικά θα τα κάνουμε. Τότε θα ψάχνετε την έξοδο και κάποια τρύπα να κρυφτείτε και με ένα τάγκο αργεντινικό στο ελικόπτερο θα μπείτε Όταν είχαν επιτάξει τους υπαλλήλου του τρένου, έκανες ένα σκετσάκι στο ραδιόφωνο με μπάτσους που οδηγούσαν τα τρένα κάτω στα σκοτάδια. Ξαναβγάλε το κάποια στιγμή γιατί έχει καιρό να το βάλει. Έλα Μπαλούρδο, ανακοίνωση, ανακοίνωση. Το καμπανάκι Μπαλούρδο, Κάνω το καμπανάκι. Ναι, ναι. Γλίγλον, γλίγλον. επόμενο σταθμό, Επόμενος σταθμός, μου. Επόμενος Τσαφ τσαφ, κάνει κι εσύ λίγο Μπαλούρδο. Εγώ δικάω. Ανοίγω πόρτε, Μπαλούρδο. Όποιο δεν κατέβει, ετοιμάσαι να τι φάει, Μπαλούρδο. Το κουμπί, ρε Μπαλούρδο, το κουμπί. Ο Ταμήλο Ρεσί μου θυμίζει τον τραμπάκουλα, να πούμε, του Χάρι Κλίν. Άμα ψάξει να βρει κανέναν ηχητικό, Κάνει κανένα παιχνίδι με τραμπάκουλα, Χάρη Κλίν και φωνή Ταμήλου. Πρώτον, η επιτροπή δεν είναι αμοιβόμενη. Είναι υπό επιτροπή. Αμείβεται μία συνάντηση το μήνα, αν θέλει. Λοιπόν, εν πάση Όχι, ρε παιδί μου, εγώ δεν έφυγα. Γιατί να φύγω εγώ. Πήγα στο κοτρό και του είπα να μου δώσει τα λεφτά για του τρία και τα βγά. Τρία μισή χιλιάρια κάτρεψαν. Τα φύγω εγώ και να φύγω. Δεύτερον, δεν είναι εδώ πανεπιστήμιο. Να μάθουμε εμεί τι συμβαίνει στο περιβάλλον. Εγώ ω να βουσκάω και. Εκ πρώτη όψη, δεν ξέρω καθόλου τον άνθρωπο. Όποιο ξέρει, ξέρει. Εδώ είμαστε πολιτικοί, δεν είμαστε καθηγητές πανεπιστημίων. Όχι, όχι, όχι. Πολιτικά δεν είναι αυτό. Δεν, δεν νομίζω ότι είναι το νόημα τη Επιτροπή να κάνουμε επιστημονική ανάλυση και να μάθουμε να γίνουμε τώρα υδρογεολόγοι. Δηλαδή τι, θα πληρωνόμαστε μια φορά το μήνα και θα εργόμαστε κάθε εβδομάδα εδώ να λέμε. Σε επιστημονικό να, να μορφωθούμε επιστημονικά. Με στον ήξερα, ν' αμφιση έναν ρογογιασμό oh. στην τράπεζα και ή να περάσει, να τα πάρει όποτε θέλει. Θέλει αυτό. Εγώ θα στο σύνταγμα σου με του τζολιά τη Φουστανέλα και θα μαζεύω φράγκο στα ευρά με του μου την πανέλα. Θέλω να βάλει τον κριτικό από τη διαφήμιση με την κινητή τηλεφωνία που λέει για το φυλασ... ότι ο Πάγκαλο είναι το φυλαστικό που ζει στα δάση τη Ναμίμπια και τα λοιπά και του Αμαζονίου. Ναι. Να βάλει τρώει 68 και εκεί θα κολλήσει μετά μεγάλε συντοματοσαλάτε και τα λοιπά που έλεγε ο ίδιο τη Τρόι. Μετά θα βάλει τα μπακλαμπαδότα, τα ζαχαρωτά και αυτά που έλεγε ο Άδεμο. τη λύκια, παιδί μου. Ναι, ναι, ναι. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο τρόπο για να είναι φτηνή τροφή αλήθεια είναι έτσι δεν είναι αν, αν, αν έτρωγα όπως λένε μερικοί, αμερικη με το κουτάλι θα είναι μια καλό όλο τрой ται τрой ται τрой Εκατήγησε ο αν τον υποπόταμο. Ναι, επειδή τρώω μεγάλο ζωμάτο <laughs> με αυτό το ψωμί για αυτό το παχαίρι. <laughs> Προϊωσάμε 68 κιλά χόρτα την ημέρα. Αετία, μεγαλοτά, σουρέ, βασιλόπτα, ζεματιστή, πολίτικη, πόντου, μήνυ, φιλένια, γαλοπούλα, γεμιστή, για πράκια, γύριστη, λίχτια. Θα βάλουμε μετά και τι έχει το αναψυκτήριο του μαγκίνα. Τουρ -τουρ -τουρ -τουρ -τουρ. Αυτό δεν είναι μια αφιέρωση, αυτό είναι μια αφιέρωση Δεν μα παρατά. Αναψυκτήριο μαγκίνα. Καφέ. Τόστ, μπιράλ, πορτοκαλάδε, λεμονάδε άμαλη. Παστέλι, μαλακό σκληρό. Σε πλάνε ψέιντολ, σε βήτα. Αναψυκτήριο <χει> μαγείνα. Κοροπή. Κι <χει> δίαιτά σα, θα κοπεί. Επειδή τρώω μεγάλες ζωμί με αυτόν τον ψωμί για αυτό το παχαίρι. <χει> Κλαστικό τσιζούγκλα. Αμφίβιο. 55 μέτρα μήκο και 3 τόνου σε Αυτό με την Ακριβοπούλη για την Παρασκευή. Ποιο? Παίρνει μία και σε δει την Ακριβοπούλη. Τι την κάνατε? Με τι ειδήσει. Και εγώ τι είπα. Ότι. Α, αυτό που είχε πάει με την ώρα πίσω, ότι είχα λέξει η ώρα. Ναι. Γεια σα. Τι ειδήσει τι τι την Ακριβοπούλη, γιατί δεν τη δε λέει ειδήσει. Πάτε καλά, κυρία μου. Ορίστε? Τι δεν ακούτε την Ακριβοπούλη και αγχωθήκατε. Ορίστε? Τι ώρα την ακούγατε κανονικά. Τι 2 η ώρα. Α, και τώρα είναι 2.30 η ώρα. Κούκου! Η ώρα άλλαξε! Πάλι κύριο το μπλακατζί και λέει διάφορες βλακίες. Εντάξει, δεν σα το λέω, εμείς το χαλάσω, ε! Τι ειδήσεις, τις ειδήσεις ε, θέλουμε να ακούσουμε, όχι αυτές τις βλακίες που ε, λέει αυτός? Η ώρα άλλαξε, κυρία μου! Άλλαξαν οι ειδήσει. Ναι, ναι, όχι! Εφτά ώρες πίσω, Ναι, Υόρκοι γίναμε! Ορίστε!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 να μαντέψω, ψηφίζετε λαός ε? και όχι, και, καμία σχέση μα πως, έρχεται ο μυαλό να πάει χαμένο ναι, κρίμα είναι, πάντως έχετε δικαίωμα ψήφου, yeah. ας καταλήξουμε εκεί και τα καλά μας θα φορέσουμε όσα μας έχουν απομείνει και μες τους δρόμους θα χορεύουμε σαν ερωτευμένη μικουίνι μικουίνι μικουίνι Pigou in me!